Σεβαστή μου μητέρα. Μόλις επέστρεψα από την αγρυπνία και πήγα στην κουζίνα να πάρω μια σόδα διότι ο πατήρ Ιλουανός πολλαπλασίασε πάλι άρτους και μεζέδες και φάγαμε μέχρι σκασμού πεντακισχύλοι επώνυμοι. Τραγουδοποίοι, δημοσιογράφοι, αισθητικοί χειρουργοί, ορθοδοντικοί, κυρέιτορς. Τι ζωντάνια εντελώς το αντίθετο από το μετόχι, που όσοι ο Σεφέρης το βαρέθηκε πια. Εδώ, τα μεσάνυχτα, η άμαξα γίνεται κολοκύθα, οι διπνοσοφιστές προσθέτουν τη ρίγανη και συζητάμε αγγίζοντας ύψη συνόδου. Στην κουζίνα, λοιπόν, βρήκα το σημείο μας σας, αφημένο επάνω στη συλλεκτική έκδοση της κασιένης. Κανονικά, θα ψιθύριζα τη μεταμεσονύκτια προσευχή μου, Διαφύλαξεν μα από πράγματος εν σκότι διαπορευομένου Και θα πλάγιαζα Αύριο πετάω για σκι. Και φοβάμαι ότι θα γκρεμοτσακιστώ στην πίστα Και υπερχιώ να λευκανθίσω με Αλλά θυσιάζω τον ύπνο μου Προκειμένου να λυθεί επιτέλους η παρεξήγηση Συγχωρήστε μου τα τριτόκλιτα Ξέρω πως αλλαξοπίστησε ο δάσκαλος Και βαράει σκοπιές στα ερήπια των δίδυμων πύργων ψυχολογώντα περαστικού ώστε να εντοπίσει ανάμεσά του στο σκοτεινό τρομοκράτη. Αλλά εγώ τυρώ τα διδαγματά του, όπως τα αφομοίωσα στις διαλέξεις που άκουγα εξτατική σαν απεριέπλεα το ακροτήριο χόρν. Αυτή τη φορά δεν αρκεστήκατε να το λέτε. Μου το γράψατε κιόλας, πως κατήντισε λέει συντηρητική. Θα έπρεπε να φερθώ όπω η περπέτουα να σας αγνοήσω. Πιστεύω όμως, mest, πως η πεντηκοστή είναι δυνατόν να συμβεί και να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα αν μόνο για μια στιγμή συνειδητοποιήσετε πως αυτό που απεχθάνεστε στις ιδέες μου υπάρχει σαν τα καφαφικά ενδάλματα εν μέρη μες το απολυθωμένο μυαλό σας και εν μέρη στα κατώτερα στρώματα τη κοινωνία, όπου εγώ ουδέποτε ονειρεύτηκα να κατέβω. Όντω. μοιάζει τις ιδέες μας, να ξαναλάμπει αναπαρθενευμένη, αν το λέω σωστά, έχω καιρό να διαβάσω, ελίτη, προτιμώ την υπέροχη κίκη διμουλά, η μεθυσμένη ουρανοπολιτεία του Άγιου Κύρα Αλέξανδρο. Ο μαγεμένος κόσμος της Καθημά Ανατολή, που, ιδωμένος από την ερημιά της Δύσης, έμοιαζε θεοσκότεινος, Κυρίω γιατί η μόνη υποχρέωση του πιστού ήταν να συχαίνεται τη μάνα του διότι εκ γυναικώς τα φαύλα, μαμά. Κι όμως, εκεί τα νάματα της ορθόδοξης παράδοσης κυλούσαν υπόγεια δια των φόβων των Ιουδαίων και δρόσιζαν τις ψυχές. Εκεί, οι απλοί άνθρωποι ποτέ δεν έπαψαν να ακουμπούν στο ισιώδιο του και να αναρωτιούνται γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατερ Μολονότι, εν το ιδρώτη του προσώπου τους έτρωγαν τον βρώμικο άρτο τους. Εκεί οι απλοί άνθρωποι μετέφεραν τον θησαυρό της χαρμολήπης του ένα είδος μανιοκατάθλιψης με θεολογικές προεκτάσεις, άθικτο μέσα απ' τα σκοτάδια των καιρών, και κρυφοκοίταζαν τη βασιλεία των ουρανών, όπως ο Άγιος Αδαμάντιος την ημίγυμνη εξαδέλφη του. Ή σε γριές, μαλλιοτραβιόντουσαν γύρω από τα Μανουάλια και αναθεμάτιζαν τον Κοπέρνικο που προσφάτως εδήλωσε ότι έσφαλε ο Ιησούς του να βή, όταν προσφάτως κι αυτός ζήτησε να σταματήσει την περιφορά του ο Ηλίες. Εκεί οι απλοί άνθρωποι των Φράϊκόρπς απέκοπταν τις ρίνες ερετικών που είχαν γίνει σκόνη προχιλιετίας αλλά αναγεννήθηκαν θαύμα ως κομμουνιστοσημωρίτε και μητραλίες. Εκεί χαμοζούσαν σε ανύπαρκτες κοινότητε και συνέρεαν να ακούσουν τον κοντινότερο παπουλάκι που κήρυτε την άνεφο παράδοση όταν ο Ιμπραήμ πλησίαζε απειλήτικα. Έδερναν, αλλά με τη ράβδο του Ιεσέ. Οι δάλος προσκυνούσαν για να σωθούν, αλλά προσκυνούσαν γεμάτη κατάνοιξη. Ε, λοιπόν, αυτοί οι απλοί άνθρωποι κατασυκοφαντήθηκαν γιατί η Δύση είχε θολώσει τα πνεύματα και δεν είχαν βρεθεί οι οργανικοί διανοούμενοι, το λέω στη γλώσσα σας, μαμά, που θα απεργάζονταν όρους ιδεολογικής ηγεμονίας. Έτσι, έχασαν τον εαυτό τους και πολλοί πλανήθηκαν, άλλαξαν, μπλέχτηκαν στην ξενόφερτη ταξική πάλη, πήγαν σηκωτή σε ξερονήσια, αντί να καταφύγουν οικειοθελώς σε και μονέ. Η προπαγάνδα σας, μάλιστα, είχε πετύχει να συνδυάσει την εικόνα του παπά με χούντες, τραμπούκους, κουρέματα ενχρό και όλα αυτά τα αποδοκιμάζατε εν ονόματι της προόδου υποτίθεται. Χα! Μα εν ονόματι ακριβώς της προόδου κατέρευσαν οι διαχωριστικές γραμμές σας όταν ο Χατζινικολάου ανήγγειλε την πτώση του τύχου του έσχους και την ανέγερση του τύχου των κροκοδηλίων δακρύων για τα δεσμά που περιέσφυγαν την ιδιωτική τη μια ετερόκλητο σύναξης λεπτέστη των διανοουμένων είχαν νιώσει τον κραδασμό. Είχαν ακούσει κιόλα τους υπερήχους από τις άλμπικες της ιερίχους. Οργανώθηκαν γύρω από το χαμένο κέντρο της Ελληνοορθόδοξης ψυχής και προέβησαν καταμεσίστα ερήπια σε γεώτρηση. Και είδου. Τα καταπιεσμένα, αποθυμένα νάματα της Ορθοδοξία ανέβλησαν εκ νέου. Άρδευσαν την καθημερινή προσευχή του Αστού, την εφημερίδα, πλημμύρισαν τα κανάλια και εμφιαλώθηκαν άψογα σε ολοένα περισσότερου εκδοτικού οίκου. Το έθνο εξωστρακίστηκε ξανά προ τη θρησκεία, σαν σφαίρα αστυνομικού ενόρα καθήκοντο. Οι παλιέ αγάπε ήταν μοιραίο να λάμψουν ξανά και πιο έντονα μέσα στο νέο ζώφο τη παγκοσμιοποίηση. Οι πατρίς, η θρησκεία και η οικογένεια ανέκτησαν το κύρος του καταφυγείου. Και οι καθημάς reborn Christians μπόρεσαν άνετα να παίξουν το ρόλο εκείνου που θυμάται σαν τον πλατωνικό δούλο όσα όλοι ανέκαθαν ξέραμε. Και όλα ήσαν ωραία και πολεμικά, όχι ακριβώς, γιατί τώρα είχαν οι φύλακε γνώσην του Zeitgeist που απαιτεί, προκειμένου να πετύχουμε την ομογενοποίηση της κοινωνίας, να διαχωρίζουμε το στυλ, γιατί από κάπου πρέπει να προέλθει η νομιμοποίηση του θαυμαστού καινούριου κόσμου. Το σκεφτόμουν τις προάλλες, γυρίζοντας από μια αγρυπνία στη Γλυφάδα, όπου πήγα να ζήσω την υποδειγματική αναπαράσταση της επιτουόρους ομιλίας σε παράγγες και βράχια. Το συζήτησα με μια φίλη μου βυζαντινολόγο, που μόλις είχε γυρίσει από αγρυπνία στο μενίδι. Είναι το μόνο σημείο όπου ακούς το μελωδό να παίζει μπαγλαμαδάκι σε πλάγιο τέταρτο, η αδιέρετος ελληνική ψύχη. Και ξανά πάθα γιατί, σκεφτόμουν, δεν καταλαβαίνετε τίποτα, καθισμένοι κάτω από τα ξύλινα ράφια σας με τα τέφχη του Ιλμανιφέστο. Μας αποκαλείτε θεομπέχτες, εσείς, και κυρίως μα συγχαίετε με τη μαύρη αντίδραση του Καρατζαφέρη. Μα αυτή είναι πλέμπα, μαμά. Το κατανοώ. Σχηματίσετε κι εσείς την εντύπωση πως με το λέγε-λέγε μας η Ορθοδοξία ξαναβρήκε τη μυθική αλλά απαλωτριωμένη υποτίθεται λαϊκότητά της. Όμως δεν παίζεται έτσι πια το παιχνίδι του εκφασισμού. Την πολιτική αντίδραση, τη διαχείριση της αδρής λαϊκότητας Τις συνάξεις αρβανιτών στα Μεσόγεια Για να μην χτιστεί το τζαμί που θίγει την ελληνικότητά τους Όλα αυτά που τραβάνε τον κόσμο κάτω Προς την καμαρούλα μια σταλιά 2x3 Για την οποία δημιουργεί το λάος Όλα αυτά τα βαριά και ακατέργαστα Τα εκχωρήσαμε Τι προς ο τραχής φασισμός Εμείς αφοσιωθήκαμε στην αισθητική Και κανεί ποτέ δεν απέδειξε ότι η αισθητικοποίηση του κόσμου υπήρξε τότε, τώρα, πάντα, προϋπόθεση της ιδεολογικής αιγεμονίας του φασισμού, όπως ετοιμάζεστε να μου αντιτείνετε. Ναι, ε, μητέρα, είμαστε άκρος αισθητέ, παιδιά του θεάματος και επομένως οι αυθεντικά προοδευτικοί. Προς τα κάτω, εκεί που η ζωή εξαθλιώνεται αθέατη, μπορούμε, αν χρειαστεί να κοιτάξουμε, κρατώντας τη μύτη μας. Θεέ μου, πάλι πεινάνε εκεί κάτω, πάλι λειλατούντε, πάλι τυφλώθηκαν και κυνηγάνε Πακιστανούς, ενώ ο Παύλος το είπε, ουκένει Ιουδαίος ουδέλην. Ίσως ξανάχασανε επαφή με τη μεταφυσική ρίζα τους ίσω δεν διάβασαν λεβινάς Εκφασίζονται μαζικά με τη βρώμα Βλέπουν reality Αλληλοκαρφώνονται Αποβλακώνονται Είναι ρατσιστές και κανίβαλοι, Θεέ μου Και είναι, αυτό προπάντων, φτωχοί Πάνε ίσω στην εκκλησία Αλλά σε κάτι άθλιες Όπου μοιράζουν στη Σάρα και τη Μάρα Ρούχα και τρόφιμα Και όταν βγάλουν τα αποφόρια και κλείσουν την τηλεόραση Και πέσει θείος γνώφος Πηδιούνται αντί να κοινωνούν αγαπητικά Πηδιούνται Αναπέμποντας πότε-πότε Καναβογγητό Από ρυπαρών χιλέον Από καθάρτου γλώσσης Σε τρισβάρβαρα ελληνικά Δίχως τριτόκλητα οι άθλοι Μόνο η ομορφιά Μπορεί να σώσει αυτόν τον κόσμο μητέρα Να τον παραμυθιάσει Τι άλλο αφού η ιστορία τελείωσε Για να μην νιώθει τα χάλια του. Η δική μας, επώνυμη, λαμπερή ομορφιά. Καλωσόρισες, πουλί μου, της λέω, ομορφιά ελληνική μου. Καλωσόρισες, όμορφη σαν το μέγαρο και απ' την ίδια ουσία, σύναξης πλάι του βοβού το ρέμα. Για να παίρνει το ποτάμι της αμαρτίας μας ή για να φυθιζόμαστε στο power game, ναι, αλλά σαν οφηλίες.